LGR, 103,3 FM και στέρεο. Από τα στούτια του σταθμού της παροικίας, δεκάδες μηνύματα φεύγουν κάθε μέρα. Μηνύματα για τον επιχειρηματία, τον εργάτη, την εργάτρια, τη μάνα, το παιδί, το φοιτητή, τον καταναλωτή. Μηνύματα για όλους. LGR, ο σταθμός της παρικίας. Τετάρτη 24 Μαου του 2006 Το Λονδίνο υποδέχεται την Ανάβιση. Άννα, καλησπέρα. Καλώ ήρθες για άλλη μια φορά στο Λονδίνο και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα κοντά μα εδώ, στον Ελληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό του Λονδίνου. Είναι μεγάλη χαρά που τα λέμε σήμερα, μερικέ μέρε μετά την παρουσία σου στην Eurovision τη Αθήνα και λίγε μέρε πριν την εμφάνισή σου στο Royal Alpet Hall το Σάββατο που μα έρχεται. Τώρα λοιπόν που μιλάμε για την <laughs> για, για τη Eurovision τη καινούργια εποχή, που τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ και παίζουν τόσο πολλά διαφορετικά πράγματα, πάμε λίγο πίσω. Πάμε στο 1980. Όταν για πρώτη φορά πήγε στην Γυροβίζουν, ήσουν ένα νέο κορίτσι, στάθηκε για πρώτη φορά σε αυτή τη μεγάλη σκηνή. Mm. Τι αναμνήσεις έχει από εκείνε τι πρώτε εμπειρίε, ωραίε, παιδικέ, ξέρει. Είχε διαφορετικό άγχο από ό,τι είχε τώρα που είσαι πλέον yeah, 30 χρόνια μετά. Τέλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα τέτοιο τώρα. Γιατί τώρα πήρα και πάρα πολύ ευθύνη στο... στην πλάτη μου, ξέρει. Ένα του κλειστού πρώτου. Επειδή δεν ήμασταν πλέον. Και αυτό με άγχο. Γιατί να πει θα πάω, και ξέρω ότι δεν θα κερδίσουμε, και με mm -hmm. νοιάζει. Ε, από κάθε στιγμή και μετά, όταν ξεφεύγει το κομμάτι, πρώτο πρωτοβουλίο, Α, δεν λε, θα το πάρω, Μάτσο, Αυτό ήταν πιο μεγάλο άγχο. Αλλά παλιά, ήξερα ξέρω, δεν, ειδικά την πρώτη φορά που δεν μ' άρεσε και το είχε <laughs> τη ένα την πρώτη χρονιά. Το οποίο παίζεται ακόμη. Δεν να Το μόνο η αγάπη. Mm. ότι 5. Ναι, ναι, ναι. Ε, γενικά μου άρεσε. Πέμπουν σαν ωραία ώρα ήσαν την πληγή Πλάκα έχουμε. Πάντα, πάντα, Άννα Όταν πέρα, ξεπερνάμε, πέρα. ξέρεις τον σκόπελο του, της πληγής του σήμερα, μετά μπορούμε και εκτιμούμε πάντα αυτό το οποίο τελικά μένει. Έτσι α, δεν είναι. ναι. ναι. ναι. <laughs> mm -hmm. Πόσο, λοιπόν... Όλα τα πράγματα σε διδάσκουν. Πάντα και ευτυχώ. Σε διδάσκουν. Άμα ναι, πάψεις ναι. να διδάσκεις, τότε έχεις πάψει να ζήσει ίσως. Μ' αρέσει. Εγώ μπορώ να σου πω ότι χ <laughs> Και νομίζω... να τι... Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι η Δύση είναι άτομα και δεν πρέπει και αυτό και είναι τέλεια και είναι ρομπότ και είναι αυτό και είναι... Εντάξει, δεν είμαι ούτε ρομπότ ούτε τίποτα Είμαι ένα άνθρωπος που μπορώ να να καώ και το θέμα είναι να ξαναυγώ Να αναδυθείς πάλι από τις τέχτες ναι, μα ξέρει, νομίζω ότι αυτό το ευάλωτο και αυτό το δυναμικό και αυτό το χαρούμενο και αυτό το απογοητευτικό, όλο αυτό το πακέτο λέγεται ένα βύση. Και όταν ο κόσμο λέει Ζούμε για να σε ακούμε, εννοούν ακριβώ όλο αυτό το πακέτο. Ναι, και αυτό είναι και το συγκινητικό, έχει Ναι, δεν, δεν κρατάνε μόνο την, την μεγάλη στάρ ε, του, του εξοφίλου και τη μεγάλη εμφάνιση. Κρατάνε τον άνθρωπο που έχει δείξει και έχει το θάρρος να δείξει όλε τι εικόνε. Μην το είχα πει και στι κάμερε και εκεί ήταν που συγκινήθηκα η μόνη στιγμή που έκλαψα ήταν όταν είπα πολύ ειλικρινά ότι χαίρομαι για τη Eurovision, η Eurovision αυτή η ευκαιρία με έφερε πάρα πολύ κοντά στον κόσμο εκεί που τα media και κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν πια να του ελέγξω δηλαδή, και δεν με ενδιαφέρει και να του κυνηγάω να του ελέγξω. Mm -hmm. ε, έχουν μεταφέρει μια εικόνα δική μου κάπω ε, ψαχρή και απρόσιτη. Δεν και... είμαι καθόλου απρόσιτη, δεν ψυχρή. Έχω μια ολόκληρη ιστορία πίσω μου την οποία κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν και. Κατά γράμμα και πιστά. Κάποιοι δεν την ακολουθούν, κάποιοι δεν την βλέπουν όπω ποντά. Είδαν λοιπόν την ανθρώπινη Άννα πια. Και αυτή είναι εγώ. Είναι μια τραγουδίστρια με πορεία, με, με, με καλά, με κακά στην καριέρα μου. Ορίστε. Άλλο ένα από αυτά λοιπόν. Θα το ζήσουμε μαζί. Και χαίρομαι γι' αυτό. Εκεί που ήταν που συγκινήθηκα. Μέχρι σε επαφή με τον κόσμο στη υπόθεση. Και με απλοποίησε λίγο. Λοιπόν. Ξέρει, Άννα, όσο και να κρίνει κανεί την παρουσία σου και την πορεία σου μέχρι τώρα. Τελικά κανεί δεν μπορεί να την αγνοήσει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, ξέρει. Ναι, ακριβώ. Ήθελα λοιπόν. Είμαι και εγώ ίδια. Ακριβώ, <laughs> ακριβώ. Με μαλλώνω αυτέ τι μέρε, αλλά δεν μπορώ. Έλαβε, Άννα, εντάξει. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ε, ε, Εντό εγωικών, εντάξει. Προσπαθώ να πω και να με μαλλώσει, να αυτό. Εντάξει. Έκανα τόσο πιο πολλά, πιστεύω, από αυτό το πράγμα που. αυτό θα είναι θέμα ημερών. Ακριβώ. Και ξέρουμε πολύ καλά <laughs> ότι πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει το παρακάτω και πολλέ φορέ δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε και είναι πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο ο κόσμο περιμένει από σένα. Mm. Καθώ τα λέμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα για το πώ είσαι, πώς αισθάνεσαι, που είμαστε στο σήμερα, πόσο δύσκολο mm. είναι τελικά για έναν ερμηνευτή να παραμείνει πιστό στον εαυτό του και παράλληλα να εξελίσσεται σύμφωνα με τι προσταγέ των καιρών οι οποίε αλλάζουν όλη την ώρα. Αυτό ε, εξαρτάται την προσωπικότητά του από, την, από το πόσο solid είναι mm -hmm. άνθρωπο και πόσο σόλετ τον αφήνουν όλα αυτά εγώ θα σα πω κάτι με όλα αυτά που λέγονται για μένα δεν μπλέκομαι δεν ασχολούμαι σφίγγω τα δόντια μου και θα να μην τα ακούω γιατί δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου αλλά αυτή δεν είναι η άποψη του κόσμου είναι αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άλλη άποψη στον κόσμο mm. πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης με την προσωπικότητά του και με το κτώπισμά του θα φανεί δεν μπορεί. με τόσα χρόνια δεν περιμένουμε ούτε ένα ούτε δύο πράγματα που ακούγονται που ακούγονται έτσι γιατί <συμίλιο> δηλαδή δεν ασταυρώνονται να τους αλλάξουν όψη μου για μένα, για, την όψη τους για μένα ή ξέρω καν να πάρουν να μ' ακούνε επειδή ξέρω, δεν πλέον κι εγώ τι λέγεται <συμίλιο> επειδή έχω και ο κόσμος που σκέφτεται και που τον ενδιαφέρει και που τον αφορά η αλήθεια και τον αφορώ κι εγώ όσο τον αφορά το ψάχνει το... Ερευνά, το διερευνά, το καθευρώνει, το φιλοσοφεί και βέβαια θα καταληπτάω τα συμπέρασματά του. Λοιπόν, εγώ το μόνο που βρήκα να κάνω, σαν την περίπτωση, είναι να μην ασχολούμαι. Δεν, πώς το λένε, δεν μου κάνει, όχι μόνο να δεν με πάει αλλού, τελευταία. Μου κλέβει ενέργεια, μου κλέβει χρόνο, ασχολούμαι τώρα με το τελειάσιμες μεριάνες κομπέρτια, παντάω στο κάθε τι, τίποτα. Η πλήρης α να στείλω τι δουλειέ μου, να γράφω τα τραγούδια μου, να ασχολούμαι με την εξέλιξή μου. Να ξεκουράσω λίγο σαν άνθρωπο. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι μια δουλειά που είναι τόσο ψυχοφόρα, mm. αν, αν την κάνει δουλειά, σου, πούμε έχει γίνει και δουλειά. Δεν είμαι πια ρομαντική τραγουδίστρια. Ναι. Ζω από αυτό. Ζω, έχω, έχω, ζουν άνθρωποι από μένα. Έχω ομάδε που δουλεύουν για μένα. Είναι άνθρωποι που ζήσουν τι οικογένειέ του. Έχω ευθύνη. Περάστια. Δουλεύω σε μαγαριά που. Παίρνουν και τρώνε ψωμί εκατοντάδε άνθρωποι. Είτε συμφωνούν με το τραγουδί μου, είτε δεν συμφωνούν. Είτε με μένα, είτε με αγαπούν, Ζουν από μένα. Ναι. Ένεκα εμού δηλαδή. Έτσι. Είναι υπεύθυνη. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη. Ε, και βασικά πρέπει να είμαι υπεύθυνοι να παίρνω τον εαυτό μου. Είμαι άλλον άτομο. Σα δω πώ μπορεί να επιβιώσει με αξιοπρέπεια και με πίστη αυτό που κάνω. Λοιπόν, συνεχίζω με πίστη αυτό που κάνω. Και δεν με αποσπά τίποτα. Δεν πάνε ό,τι τίποτα για μένα. Οτιδήποτε. Έχουν πούν Έχουν πει το αντιδήποτε. Έχουν ακούσει πέρατα. Μάλιστα. Δεν με αφορούν. Δεν αφορούν το, το, το, το αντικείμενό μου. Δεν μιλά για τη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τι να σα πω. Ανά, τι, τι πιστεύεις πως είναι αυτό που στη δική σου περίπτωση έκανε το πέρασμά σου από τα διάφορα είδη ελληνικής μουσικής που τραγούδισες πάντα επιτυχημένο. Τι είναι εγώ, πώ είμαι φτιαγμένη, μάλλον. Ο κάθε άνθρωπο γεννιέται για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ακολούθησε αυτό πάντα που σου έλεγε η καρδιά σου, ή έκανε συνηθισμένε επιλογέ. Το εαυτό μου, ο φθορμισμό μου, το ταλέντο μου, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσο ταλέντο έχω. Αυτό που έχω πάντω είναι αυτό που δημιούργησε αυτό που είμαι. Δεν νιώθω δημιουργήμα ούτε καμιά βιομηχανία, ούτε κανένα μηχανή, ούτε κανένα μάνατζερ. Βρέθηκε ο Καρβέλα στο δρόμο μου ευτυχώ και μου έδωσε αγάπη πάνω απ' όλα. Mm -hmm. Πέρα από το ότι εγώ κρίνω ότι το, το ταλέντο που έχει είναι τεράστιο και είναι αυτό που είναι, που, όπου το λέω, και αν το λέω, ξέρετε, θα ενοχλώ το ότι το λέω, Ούτε και αυτό με αφορά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε φτιαγμένοι για τον άλλον, ευτυχώ που βρεθήκαμε και με βοήθησε ο Νίκο να προγραμματίσω κάποια πράγματα που δείχναν αυτό που είμαι ή. Αν θέλει εξέλιξαν και αυτό που είναι. Τι... Το ότι μου έδωσε ναι. να παραγωγήσω όπερες, με προκάλεσε να βγάλω από μέσα μου μια άλλη φωνή, μια πιο... Μια, μια άλλη πλευρά. ...ταυτότητα σοπράνο που δεν την ήξερα. Όχι σοπράνο αν mm. δεν διαλαλώ ότι είμαι καμία σοπράνο της όπερας. Είτε... Διαλαλώ ότι η και αυτή μια μεριά έτσι πιο κλασική που στα, στο, στα έργα που έπαιξαν, που ήταν η δέμονες και η μάλλια, Έδωσε μια άλλη διάσταση που αυτό εκτιμήθηκε και μπόρεσα να δώσω και εγώ κάτι άλλο τον εαυτό μου. Ναι. Μετά μου έδωσε τραγούδια ε, διαφορετικά τον απτάλλο, προκλητικά, ε, συναισθηματικά ε, απλά, διασκεδαστικά, ε, με μεγάλες κορώνες, με ωραίο στίχο, με απλό στίχο, ε, χορευτικά, μη χορευτικά, ήταν ένα άνθρωπο πηγή, πηγή. Είχε mm -hmm. έμπνευση, δεν ξέρω, την έπαιρνε, λέει από μένα την έμπνευσή του. <laughs> Μακάρι λοιπόν, γιατί πήρξε και εγώ στον δρόμο του και αυτό έβγαλε και αυτό πράγματα. Και έχουμε κρυφτεί τόσο πολύ με τον Νίκο που πλέον το θεωρώ και κουτό. Ε, βέβαια. Άφησε και μα, θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δεν ενοχλούμε κανένα. Είστε σίγουρα ένα από τα ζευγάρια τη ελληνική μουσική, οι οποίοι έχουν μια ιστορία πίσω του και σίγουρα κά κάποια χημαία υπάρχει για να έχει παράγει τόσο πολλά πράγματα σε τόσο πολλά χρόνια και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βυσική και, ε? <laughs> και βυσική γεγημία. Και ε? Και βυσική γεγημία. Βεβαίως. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, αν μπορείς να το διευκρινίσεις, ποιο είναι αυτό το 100% της ανασβήσι που μόνο εκείνος σου εκφράζει. Μπορείς να, να το δείξεις με το δάχτυλό σου να πεις αυτό είναι που μου βγάζει. Ναι, αμέ. Όλα αυτά που κάναμε. Τα διαφορετικά. Νομίζει... Άλλα, δαίμονε, δεν θέλω να ξέρει μαθητικά χρόνια, 12, χωρί το μωρό μου. Ε, αντίδοτο. Τσελένωνε. Ένα σου λέω ένα. Θέλω να συνεχίσω. <laughs> Θα είμαστε εδώ για όλο το απόγευμα. Συχνά, ξεθ, ακόμα, και, ακόμα και. Όχι, ται, οι, οι πολύ φανατικοί μα δεν ξεχνάνε τίποτα. Μπορεί να μετρήσουν 100 να επιτυχίε. Mm, Βεβαίω. Ρέξ, ξέρει ποια είμαι εγώ. Ε, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Πώ <laughs> να πω. Τραγούδια που άλλοι τραγουδιστέ είχαν τρία από αυτά, θα χτίζαν ολόκληρη καριέρα. Ναι. Ξέρω τραγουδιστές που έχουν τρία. Έτσι. Στο τρία τραγούδια στην, στην περιουσία του. Μπορεί να ξεχωρίσει. τρία και με αυτά ζουν. Και μετά λένε και άλλα που δεν σημαίνουν τίποτα. Ναι. Αλλά είναι χτισμένη καριέρα στα τρία. Εγώ τέτοια έχω 80 να σου <laughs> Μπορεί όμω να ξεκι... Ξέρω είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Αλλά αν σου έλεγαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να, ξε... να ξεχωρίσει τρία από αυτά. Ένα από αυτά. Ένα από αυτά θα ήταν το 12 το οποίο είναι το τεράστιο παράδειγμα διαχρονικού τραγουδιού. Που ενώ είναι πολύ πιο απλό, σαν στίχο π.χ. από το παραλίο mm -hmm. ή από το θάνατο ή από το. Τι να σου πω. Ωκάλυψα την ατμόσφαιρα ατομ τη Μέννη, ε, ή το Ρέξι, φτιάχνει. Ε, έχει μια. μια... κατεφοποιητικό αυτό το τραγούδι. Είναι σαν να περιγράφει εμένα με τον Νίκο, τα χρόνια μα, τα βιώματά μα, ε, το απλό τελικά. Κάτι απλό έχουμε εμεί που πιστεύω και ο Νίκο και εγώ. Που περνάει στον κόσμο που περνάει έτσι, και που είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμο. Και που θέλει να το νιώθει και να το ακούει. Ναι. Είναι όπω και εγώ έχω κάποια πρότυπα. Πώ είναι, ξέρω εγώ, το Imagine του Τζον Λένον. Για κάποιου ανθρώπου είναι το 12. Ναι. Ε, Έλληνε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και λοιπόν... χρονολογικά, νομίζω, σημαδιακό κομμάτι, γιατί είναι στο ξεκίνημα τη ε, πορεία σα. Ναι, αλλά και δι' ακόμα μέχρι σήμερα με έναν τρόπο γεννητικό Πώ να σου πω. Προκαλεί. Του καλύπτω πολύ δυνατά συναισθήματα. Και επίση όμως Ετά είναι. Να είναι και το Ιωάννη, θέλω να ξέρει, εντάξει. Ξέρετε, το άλλο. δύο. Yeah, yeah, Βεβαίω, όσα θέλει. <laughs> Όμω <laughs> αυτό που θέλω να σου πω για το 12 είναι ότι η άλλη του προστιθέμενη αξία είναι ότι είναι γυμνό από όλε τι. ξέρει, όλη την πορεία. Δηλαδή, αν κάνετε κάτι τώρα, αυτή τη στιγμή, είσαι η Άννα του σήμερα με την προϊστορία του πριν. Και ο Νίκο το είπε. Ah, Πάμε ναι, πολύ σημαντικό γι' αυτό, Νίκο. Ναι. Ένα λοιπόν τόσο όμορφο. Μα <χελίδευμα> χαλάνε το τηλέφωνο. Τι να σου πω. Ε, είσαι δημοφιλή να κάνουμε. <χελίδευμα> Ε, ένα λοιπόν τέτοιο τραγούδι τότε στο ξεκίνημα έχει ξε, φυλακίζει στον χρόνο και μία αθότητα και για να κρατάει φυλακίζει. τόσο ατόφιο είναι σημαντικό ε, Ένα τραγούδι που σε, σε εκείνο το χρονολογικό σημείο στο ξεκίνημα της καριέρας χωρίς να έχετε τα βάρη του τι έχω κάνει μέχρι τώρα να. Του, του κάνει έτσι να, να φυλα... το οποίο κρατάει μέχρι σήμερα το κάνει να φυλακίζει μία αθότητα και του δίνει μια πιο μεγάλη. Μέσα του, ναι, μέσα του. Γιατί ήσασταν κι εσεί. Ξέρε, πολύ πριν από όλα όσα ακολούθησαν στο μέλλον. Και νομίζω Α, ότι εννοείς δίνει... έχει την αθότητα των χρόνων των τότε. Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο. Mm -hmm. Όπω έχει και το Μετσουγενή Πολιτεία που έχει. Που δεν είναι του Νίκο, αλλά θεωρώ ότι είναι επίση ένα κλασικό τραγούδι που έχει αγαπήσει ο κόσμο με τη φωνή μου. Βεβαίω. Και, και εγώ όταν το λέω, αισθάνομαι εκείνη την αθότητα του τότε. Και πολλέ φορέ προσπαθώ να. Έχω, έχω μάλλον. Ε, αποποιηθεί τη προσπάθεια να, να το λέω όπω το έλεγα τότε. Γιατί δεν μπορεί να έχει την οθότητα την οποία το έλεγε τότε. Όχι. Δεν κάνει να μιμούμαστε τους εαυτού μα, του παλιού. <laughs> Γι' αυτό και το 12 και το μεσημερινό το λέω με τη σημερινή μου έκφραση. Ναι. Με το σημερινό μου τρόπο έκφραση. Και έτσι και θα έπρεπε, Ναι, γιατί ξέρει, δηλαδή, είτε ό,τι έχουμε πίσω μα είναι καλό, είτε άσχημο, είτε οτιδήποτε. Σήμερα είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα. Και ό,τι κουβαλάμε, το κουβαλάμε μαζί μας, έτσι δεν είναι. Και είναι μεγάλη μου χαρά να νιώθω ότι υπάρχω σήμερα με... με τέτοιο τρόπο, ώστε να μου επιτρέπει να δίνω ό,τι μπορώ να φανταστώ, ό,τι μπορώ να ονειρευτώ και ό,τι μπορώ να δημιουργήσω στον κόσμο mm -hmm. και να, ανοιχ... να έχουν ανοιχτέ τι αγκάλες του να το δέχονται. Βαίως. Μεγάλη ικανοποίηση και στοιχεία για να καλλιτέχνε αυτό. Βλέπεις... Άρα κάτι έχω κάνει σωστά με τον χρόνο. Ε, Βλέπει λοιπόν που μία ένατη θέση στη Eurovision τελικά <laughs> είναι Βέβαια ένα τίποτα απολύτω. <laughs> <laughs> uh... Ακριβώ. Έτσι, τώρα uh... σε ακού και γελά και χαίρομαι. Τώρα μου χαμογελά περισσότερο. <laughs> <ξέρω>, <laughs> Δεν μπορούσα να πει, Τι έστω που περνάω μετά την Eurovision. <laughs> Επιτέλου Γιατί ήταν άδεια να πάω πρώτα, τι δουλειές θα έκανα κάνω. Ακριβώ. <laughs> ακριβώς. ακριβώς. <laughs> Άνα, αισθάνεσαι πλήρη ω καλλιτέχνη και ω άνθρωπο. Και αυτό και μόνο αυτό που σου είπα το τελευταίο, mm -hmm. ότι μου επιτρέπει ο κόσμος, μάλλον μου ζητάει ο κόσμος να του δώσω πράγματα μετά από τόσα χρόνια, mm -hmm. έτσι. Που και, και αυτό είναι μια ικανοποίηση, να είσαι στην ηλικία που είσαι και να αισθάνεσαι ότι σε, σε θεωρούν πάρα πολύ νέα και έτοιμουν να δώσεις τα πάντα, έτσι. Και να σε θεωρούν αυτό το πράγμα και οι γονεί και τα παιδιά του. Ακριβώ. <laughs> αυτό, αυτό δεν είναι καταπληκτικό. Είμαι πάρα πολύ ευκολισμένη. Γι' αυτό που και μόνο το λόγο που λε. Σου δίνει ισορροπία στη ζωή σου αυτό το πράγμα. Και ισορροπία και ευτυχία. Πολύ ωραία. Και ευγνωμοσύνη. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή λοιπόν την μεγάλη πορεία Άννα μέχρι σήμερα, ε, υπάρχουν άλλα μουσικά είδη τα οποία θα ήθελε να τραγουδήσει και δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε, δεν επέλεξε. Ή ακόμη και σύγχρονα κομμάτια, σύγχρονη δημιουργή που θα ήθελε να δουλέψει μαζί του. Από Ελλάδα, ένα είδο που αγαπώ και θέλω έτσι να αρχίσω να τραγουδάω έτσι μόνο για μου για την πάθη μου, είναι τα blues. Όποτε είμαι Αμερική και πάω και ακούξει μπλουζάδε, τρελαίνομαι αυτό το improvisation που έχουν. Και που λένε, λένε, λένε την ιστορία του πάνω στο 12 μέτρα. Αυτό είναι ένα είδο που, που μου λείπει έτσι, από την έκφρασή μου. Γιατί δεν το προσπαθεί κάποια στιγμή, ε, α Δεν που το κάνω ναι, τώρα που, που θα κάθομαι λίγο το καλοκαίρι. Έχω πάρει δίσκο και ακούω. Μάλιστα. Ακούω Matthew Waters, ακούω Janet Choplin, ακούω Billy Haliday. Oh. Απόλυτα καλοκαιρινή. Ακούω... Τζον Λίγκι Κούκερ, ακούω διάφορα τέτοια. Πολύ ωραία. Να φτάσουμε λοιπόν Ανά, τώρα στην δεύτερη αφορμή για την οποία βρισκόμαστε σήμερα. Τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεσαι να δώσει το ερχόμενο Σάββατο ναι. στο Ρόγιο Αλπεχώλ σε 7 το απόγευμα. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεσαι μισή, κοντά μα. Στις 7.30 είναι. Στι 7.30 είναι. Κατά πάσα πιθανότητα έχει δίκιο. Ναι, Έτσι. ναι. Ε θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό για ναι. να είναι όλη εκεί, mm -hmm. όσοι είναι να είναι. Ναι. Ε, αρχίζω 7.30 εγώ. Okay. Έτσι, να καπνίσουν, να πιούν να την αναβιούν έξω <laughs> και να μπουν μέσα γρήγορα γιατί είμαι η πρώτη που ανοίγω τη συναυλία. Δεν έχω, έχω απλά guest. Ναι. Τον uh, Δημήτρη τον Κοριαλά. Ο το οποίο ήταν η guest, θα είναι guest στα μέσα τη συναυλία μου. Όχι, ξεκίνω, δεν ναι. θα κάνει support mm -hmm. νωρί. Ναι. Εγώ ξεκινάω τη συναυλία. Καλά, βέβαια. Αν περιμένει από του Έλληνε, οι οποίοι είναι οι ίδιοι σε όποιο μέρο τη ζωή να του βρει, να είναι ακριβώ την ώρα του εκεί, σε πληροφορώ από τώρα ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Ε, τότε θα χάσουν κάτι καταπληκτικό έτσι, στην αρχή που ετοιμάζω. Οκ. Okay. Τότε μπορεί να είναι. Λοιπόν, τι μα ετοιμάζει, πέρα από το ξεκίνημα που. Αν να... το κρατήσουμε αυτό για έκπληξη, τι άλλο καλοφαίρει μαζί σου. Κοίταξε, Ναδί, λίγο πολύ είναι το ρεπερτόριο που παρουσίαζα στο βοτανικό συν πράγματα καινούργια και μία. Γιατί το πρόγραμμα εκεί ήταν τέσσερι ώρε, έτσι. Mm -hmm. Αυτό πρέπει να... Το πρόβλημα αυτή τη φορά είναι 2,5 ώρες. Okay. Μόνοι μου. Είναι λίγο απ' όλα. Λίγο από όλα. Λίγο απ όλη μου στην Το everything δεν μας το πεις? Ε, βέβαια. Ε, εννοήτα. Και τότε θα την ξανακρίνουμε τη Eurovision σε εκείνη την αντίδραση. Ακριβώ. <laughs> Πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν και το καλοκαίρι σε λίγο. ετοιμάζει κάτι για το καλοκαίρι? Σα ξεκουραστώ. Θέλω να ξεκουραστώ και ετοιμάζω να για έξω. Εκτιμάζουν γενικά για το όρια έξω. Mm -hmm. Μια μεγάλη τουρναία. Θα κάνει το δεύτερο βήμα μετά το everything, το everything I am, εννοώ. Ναι. Θα το ξανακάνω. Με το everything τώρα, σκέτο. Με <laughs> και το σκέτο everything. Αυτή η λέξη <laughs> τελικά είναι σημαντική για σένα, εννοώ. <laughs> ή, ναι. ή όλα ή τίποτα που λέει και ο Νίκο. <laughs> ναι, και έχει βγει και στην Αγγλία, βγαίνει μάλλον το εγώ <laughs> και δεν τα άλλα. Πολύ ωραία. Είναι ένα παγωγό εκεί στο δικό του label. Μάλιστα. Το πιστεύει πολύ. Το Welcome to the party έχει βγει στην Αμερική παιδάδια και γενικά έχει βγει και τον Άιλαντ τώρα με το τέστα κομμάτια αλλά θέλω να ετοιμάσω έναν δίσκο έτσι όπως τον θέλω εγώ, στα αγγλικά γιατί την άλλη φορά δεν καθοδήγησαν άλλοι. Οκ. Okay. Και αυτή θα είναι παραγωγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάλι. Όχι, όχι με ξένου. Με ξένου. Έχω και μια πρόταση για ταινία mm -hmm. που δεν ξέρω αν το λάβω να την κάνω τώρα Με στο καλοκαίρι. Και θέλει να ξεκουραστεί με όλα αυτά. Γαλλική παραγωγή. Κατάλαβα. Ε, όταν λε, θα πα διακοπέ, θα πας κάπου ή θα μείνει στη χώρα μα. Δεν ξέρω, ακόμα ειλικρινά Αν και από αυτά που ακούω, Άννα μου δεν το βλέπω να ξεκουράζει καθόλου. <Κι> Στο τρέξιμο θα είσαι. Όχι, μετά το Albert Χολ φεύγω για μια εβδομάδα διακοπέ. Θα φύγω κάπου. Ωραία. Με κλειστά κινητά, όλα κλειστά, έτσι. Κλειστά κινητά, ναι. Πολύ ωραία. Οκ, okay, Άννα, θα σε δούμε την, το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30, όπως mm -hmm. λες. Σε περιμένουμε, όπως πάντα, με αγάπη. Έχουν είναι πολύ ωραία η συναυλία, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πάντα σε ακολουθούν, ακόμη και να κάνεις και, τη, και την πιο κάκιστη στη συναυλία, θα είναι τρελαμένοι. Θα ήθελα λοιπόν να σε... Uh... να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή μα συνάντηση για τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Αυτό τις... τώρα ηλεκτρονικά μιλάγαμε τόση ώρα. Δεν σ' άκουσα. Και νόμιζα τα λέγαμε μεταξύ μα. Ε, και και, και όλο μαζί. Και, <laughs> και μεταξύ, μεταξύ μα και με τον κόσμο. Όλου του Έλληνε και, και Κύπριου του Λονδίνου. Έχει κάποιο μήνυμα για εκείνου. Ναι, με του ευχαριστώ που με ψήφισαν. Γιατί πιστεύω ότι πήρα από το Λονδίνο ήταν από εκείνου. Βεβαίω. Αυτό είναι σίγουρο. Το εγγυώμαι και εγώ μου το έχει πει ένα σωρό κόσμο. Άννα. Ε... Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν το Σάββατο στι 3,5 ώρα. Θα τα πούμε τότε. Καλή Είτε, επιτυχία εγώ, σου, έχουμε πάλι θα το ελληνοποιήσουμε. Όπω και να Να είσαι πάντα καλά και να είσαι πάντα πιστή στην Άννα, Είτε, να μοιράζεσαι εγώ. αυτή τη μοναδική σου ενέργεια με του ανθρώπου και να κλείσουμε λέγοντα και ένα ευχαριστώ στου ε, ανθρώπου που σε φέρουν στην JY Productions για μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση που είμαι σίγουρο ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Άννα, μ' πάντα καλά. Που με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Yeah. Φίλε και φίλοι, αυτή ήταν η συνάντησή μα με την Αναβίση. Ευχαριστούμε για το χαμόγελό της και την παρουσία της στον LGR Της ευχόμαστε πάντα επιτυχία Θα δούμε εκείνη και εσάς το Σάββατο στο Royal Albert Hall Από μένα ευχαριστώ για την ακρόαση Καλό απόγευμα σε όλους 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν Και μεγαλώνει η απόσταση για μας Δωδεκά κι ούτε ένα τηλεφώνημα Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό Μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό Και δεν χτυπάει το τηλέ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 I'm <laughs> a